Στοίχη 35-40. Έλεγχος των Γραμματέων. 35. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και έλεγε διδάσκων μέσα στον Ιερών Περίβολο του Ναού. Ας μας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι του νόμου πώς λέγουν και πώς εννοούν ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ. 36. Η βεβαίωση σ' αυτή προκαλεί απορίαν και υπάρχει ανάγκη να σ' αφηνιστεί. Διότι αυτό ο Δαβίδ είπε φωτιζόμενο από το Άγιο Πνεύμα... Είπε ο Κύριος και Θεός τον Κυριών μου Χριστών Κάθισε επί του θρόνου μου στα δεξιά μου δοξαζόμενος και τιμόμενος μαζί με με, Έω ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα που θα πατούν επάνω τα πόδια σου». 37. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ καλεί τον Μεσσίαν Κύριον. Και πώ είναι Υιός Του. Στέκει ο πρόγονος να καλεί τον και απόγονών του Κύριον. Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνον Υιός Του Δαβίδ. Αλλά και ιό του Θεού, και ο Στιούτο είναι και κύριο του Δαβίδ. Και ο λαός ήκουε τον πολλή λαό οίκω με πολύ ευχαρίστηση. 38. Και του έλεγεν τη διδαχήν του, προσέχετε από του γραμματεί, οι οποίοι ευχαριστούνται να περιπατούν με στολάς επισήμους και επιδεικτικάς που έχουν κατασκευαστεί επίτηδες για αυτού και αγαπούν του ευλαβεί και τιμητικού χαιρετισμού στα δημόσια κέντρα. 39 και τα πρώτα καθίσματα μέσα στα συναγωγάς και τα πρώτες θέσεις στα δείπνα. Σαράντα. Αυτοί είναι που κατατρώγουν τα σπίτια για την περιουσία των ασθενών και δυνάτων χειρών και υποκριτικώς με πρόσχημα ευλαβίας προς εξαπάτηση των αφελεστέρων κάνουν μακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλύτερα καταδίκη από την καταδίκη των κλεπτών και αρπάγων.